την περασμένη ομιλία μας είχαμε αγαπητοί μου αδελφοί ομιλήσει στην αρχή του, 3ου, του 13ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος και μας είπε ο Κύριος μας έδωσε συμβουλές Οι οποίες όμω είπαμε ότι σήμερα δυστυχώς δεν βρίσκουν ανταπόκριση και έρισμα Γνωρίζει ο Κύριος ότι δεν θέλω ασφαλώς να αντιταχθώ στα λόγια Του. Όμως δυστυχώς είναι αλήθεια ότι οι εποχές έχουν αλλάξει άρδιν Ο κόσμος έχει πάρει πολύ αρνητική τροχιά και δυστυχώς θα λέγαμε ότι σήμερα τα λόγια αυτά του Κυρίου βρίσκουν απήχηση μόνο στους ευσεβείς και ευλαβείς ανθρώπους. Μας είπε ο Κύριος ότι το καλό παιδί, το ευλαβές παιδί το έξυπνο καταχριστόν παιδί είναι εκείνο το οποίο σέβεται και υπακούει τον πατέρα του. Και εγώ αναρωτήθηκα μέσα στις εξομολογήσεις που κάνω τώρα περίπου 15 χρόνια και παραπάνω. Στα περισσότερα παιδιά έχω δώσει συμβουλή να μην ακούνε τους γονείς τους. διότι οι γονείς έχουν παρασαλευτεί οι γονείς έχουν φύγει από το δρόμο του Θεού οι γονείς έχουν χάσει τον προορισμό τους και συνεπώς πως είναι δυνατόν να επιτρέψω στο παιδί να ακούει και να σέβεται τους γονείς του Εκείνο βέβαια το οποίο ασφαλώς ισχύει και θα ισχύει είναι ο σεβασμός προς τον γονιό Πότιος κι αν είναι ο γονιός ό,τι κι αν έχει κάνει αυτός ο πατέρας και αυτή η μάνα όσο αμαρτωλή ζωή κι αν έζησαν κι αν ζουν ακόμα εκεί τα παιδιά τους οφείλουν Πάντοτε τον σεβασμό δεν πρέπει να ξεχνούν ότι αυτοί οι γονείς τους έφεραν στον κόσμο. Αλλά υπακοή, όχι. Υπακοή, πιστέψτε με, στο 90% λέω όχι υπακοή. Διότι δεν υπάρχουν γονείς οι οποίοι θα δώσουν σωστή συμβουλή στα παιδιά τους. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέψω στο παιδί να ακούει τον το πατέρα του τη στιγμή που ο πατέρας του μπαίνει εμπόδιο στην πνευματική του πορεία. Πώς είναι δυνατόν από στο παιδί να κάνει υπακοή στον πατέρα του τη στιγμή που ο πατέρας του το απαγορεύει να πηγαίνει στην εκκλησία είναι δυνατόν να να, να, να το παιδί να κάνει υπακοή στον πατέρα του όταν ο πατέρας του του απαγορεύει να νηστεύσει να προσεύχεται Συνεπώς αυτό το οποίο μας είπε προχθές ο Κύριος Υιός πανούργος υπήκοος πατρί μόνο σε μερικές περιπτώσεις σε λίγες δυστυχώς περιπτώσεις στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν γονείς με φόβο Θεού αν αυτό το διαβάζαμε τη δεκαετία του 1920 και του 1930 και του 1940 και του 1950 Τότε ασφαλώς με κλειστά τα μάτια θα συμφωνούσαμε με αυτό το οποίο λέγει ο Κύριος και τότε βεβαίως χωρίς την οποιαδήποτε συζήτηση και αμφιβολία θα συνιστούσαμε στα παιδιά να υπαρχούν τους γονείς τους. Σήμερα όμως δυστυχώς όπως σας είπα τα πράγματα έχουν αλλάξει φοβερά και σήμερα οι γονείς δυστυχώς έχουν γίνει χειρότεροι από τα παιδιά και όπως πολλές φορές σας έχω πει δεν τολμώ ποτέ <coughs> να κατηγορήσω τα παιδιά διότι δεν είναι αυτά κατά 100% υπεύθυνα για την κακή πορεία την οποία βαδίζουν και για τα λάθη τα οποία κάνουν και για τις αμαρτίες τις οποίες πέφτουν. Ισχύει και εδώ ο λόγος του λαού, των αρχαίων προγόνων μας, αμαρτίες γονέων, παιδεύου συντέκνα. Και επομένως δεν μπορώ να δώσω αυτές τις συστάσεις προς τους γονείς, προς τα παιδιά, συγγνώμη. Εκεί όμως που μπορώ οπωσδήποτε να μιλήσω και να είπω υπακοή και σεβασμός προς τους γονείς το λέγω εκεί που υπάρχουν γονείς πραγματικά ευλαβείς. Εκεί που υπάρχουν γονείς με πνεύμα Θεού. Εκεί που υπάρχουν γονείς με φόβο Θεού. Το λέγω σε εκείνα τα παιδιά που ευτύχησαν στη ζωή τους να έχουν γονείς οι οποίοι έχουν πραγματικά μέσα στην καρδιά του ζήλο προκειμένου να φτάσουν στη Βασιλεία του Θεού σε εκείνα τα παιδιά ναι τους συνιστώ να κάνουν τυφλή υπακοή προς τους γονείς τους σε εκείνα τα παιδιά συνιστώ να υπακούν νέος θανάτου τους γονείς τους Άλλωστε, ξέρετε, για να μην θεωρήσετε ότι εδώ έστω και λίγο παραβιάζω το λόγο του Κυρίου, θα σας πω ότι και ο ίδιος ο Κύριος δια του στόματος του Αποστόλου Παύλου στην Καινή Διαθήκη, τι λέγει εκεί προς τους Εφεσίους. Τα τέκνα λέγει υπακούεται της γονεύσινημών κατά πάντα, εν κυρίω, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, να υπακούν τα παιδιά στους γονείς, σε όλα, σε όλα όμως, όταν αυτά τα όλα συμφωνούν με το νόμο του Κυρίου, εκεί που ο πατέρας συνιστά παρανομία, το παιδί δικαιούται να κάνει την παρακοή του. Βεβαίως όχι με ασέβεια. Βεβαίως όχι με χειροδικία. Όχι να ξεφύγει από τα ευπρεπή πλαίσια. Αλλά έχει το δικαίωμα να πει όχι στον πατέρα του. Να πει όχι στη μάνα του. αλλά όταν ο πατέρας και η μάνα συνιστούν στο παιδί, στην κόρη εκείνο το οποίο ορίζει ο νόμος του Κυρίου τότε είναι πανύργος κατά το Λόγο του Θεού είναι δηλαδή πανέξυπνο πνευματικά αυτό το παιδί που θα κάνει υπακοή σε αυτό το πατέρα και σε αυτή τη μάνα και γιατί το λέει πανέξυπνο διότι αυτό το παιδί έχει βρει ένα καρό, ένα καλό τιμονιέρι για να το πάει στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το παιδί έχει βρει έναν καλό οδηγό και αυτός ο οδηγός είναι ο ίδιος τον πατέρας για να το οδηγήσει στη Βασιλεία του Θεού. Εδώ αγαπητοί μου αδερφοί προσέξτε γιατί τα πράγματα μπαίνουν σε μία σοβαρή τροχιά για μας και για σας που έχετε παιδιά. Και για μένα, διότι εγώ μπορεί κατασάρκα παιδιά να μην έχω, όλοι όμως εσείς που ακούτε τα κηρύγματα και δεν είστε μόνο εσείς, αλλά σας βεβαιώ ότι είναι εκατοντάδες και χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ακούν τα κηρύγματά μου, τρέμω στο λογισμό και μόνο στη σκέψη. μη κάνω κάποιο λάθος, μήπω κάποιο λόγο που θα είναι αντιευαγγελικός, και καθοδηγήσω τους ανθρώπους λανθασμένα και τους διώξω αντί να τους φέρω προς την εκκλησία. Αυτά είπαμε εν συντομία προχθές το περασμένο Σάββατο. Αντίθετα δεν μα είπε ότι εκείνο το παιδί το οποίον παρακούει τους ευσεβείς γονείς του αυτό είπαμε τι κάνει έστε εναπολία δηλαδή αυτό το παιδί θα καταστραφεί αυτό το παιδί θα πέσει αυτό το παιδί δεν έχει μέλλον μπροστά του άλλωστε εδώ ξέρετε ο λόγος του Κυρίου είναι και εδώ πάρα πολύ σαφής εκείνο το παιδί το οποίο παρακούει και ασεβεί προ τους γονείς Όριζε η Παλαιά Διαθήκη, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, να πεθαίνει, να εκτελείται δηλαδή. Κατά τον νόμο του Μωυσέως που ήταν αυστηρός τότε, το έστειναν στον τοίχο και το ελιθοβόλουν, του πετούσαν πέτρες και το σκότωναν. Τόσο αυστηρά επέδευε ο νόμος του Μωυσέως τα παιδιά, τα ατίθασα, τα ανυπάκουα και τα ασεβήν. Και τώρα να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε στους επόμενους τρεις στίχους που όπως θα δείτε έχουν και αυτοί να κάνουν με σοβαρά θέματα τα οποία όμως εμείς θέματα είπαμε τα έχουμε δυστυχώς μικρινι με την αλόκοτη και αλοπρόσαλη λογική μας. Ό,τι θέλουμε το μεγαλώνουμε και ό,τι θέλουμε το μικραίνουμε. Και συνήθως, ξέρετε, μεγαλώνουμε εκείνα που για τον Θεό είναι ασύματα και μηδαμινά και δυστυχώς μικραίνουμε εκείνα που για τον Θεό είναι μεγάλα και τεράστια. Παράδειγμα, το σπίτι σου, είδες πώς το περιποιείσαι, με πόση μέρημνα, με πόσο ενδιαφέρον. Και όμως, όπως μου το είπε κάποτε ένας γεροντάκος στο άγιο νόρο, «Πες μου, πέσε μου, λέει, πάτερ μου, στα, στα πνευματικοπαίδια σου, ότι ο Θεός δεν θα τους ζητήσει λόγο για το αν έστρωσαν τα κρεβάτια τους. Ούτε για το αν σφουγγάρισαν, ούτε για το αν τα τζάμια, ούτε για το αν πήραν τη σκούπα να σκουπίσουν. Γι' αυτά τα θέματα ο Θεός δεν θα ζητήσει λόγο». Αυτά είδατε όμως εμείς πόσο τα έχουμε με γενθύνη. Αυτά πόσο τα έχουμε μεγαλοποιήσει. Και πόση σημασία δίνουμε. Και πόσους καυγάδες κάνουμε πολλές φορές στο σπίτι. Διότι είναι πάνω στο τραπέζι λίγη σκόνη. έγινε. Για εκείνα που θα έπρεπε να δίνουμε σημασία. Για τα όντως μεγάλα, τα πολύ μεγάλα τα οποία ο Θεός έχει δώσει... Στο μέγεθο αυτό που του πρέπει, εμεί αυτά τα θέματα δυστυχώ τα έχουμε μικρύνει. Ποιο ασχολείται με την προσευχή, ποιο ασχολείται με την εκκλησία, και εκεί πασαλήματα κάνουμε. Μη μου πείτε ότι κάνουμε σωστή προσευχή, μη μου, μου πείτε ότι κάνουμε σωστό εκκλησιασμό, πήγε στο τέλο τη εκκλησία και έβαλε ένα κερί και νομίζει ότι αυτό είναι εκκλησιασμό. Για σκέψου, πόση σημασία έχει δώσει ο κύριο στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, πόση σημασία έχει δώσει. και εσύ, κάθε πότε κοινωνάς, για παίζω. Μια φορά το χρόνο, ή μια φορά τα δύο χρόνια, ή μια φορά τα τρία χρόνια, ή έχεις να κοινωνήσεις δέκα χρόνια, δεκαπέντε χρόνια, είκοσι χρόνια. Δεν θα σε κρίνει ο Θεός για το αν σε στα κρεβάτια. Ούτε για το αν εσάρωσες, ούτε για το αν ξεσκόνησες, ούτε για το αν σουγκάρισες. Θα σε κρίνει ο Κύριος και σένα και εμένα για το αν εξομολογήθηκα, για το αν κοινώνησα τον αχρά των αχράτων μυστηρίων, για το αν πήγα στην εκκλησία, για το αν είχα επιμέλεια στα πνευματικά μου καθήκοντα, επικατάρατος πας οποιών τα έργα κυρίου Αμελό. Το θυμάστε, το έχουμε γράψει και μέσα στο βιβλιάρα αυτό. Όσοι το διαβάσατε και το διαβάζετε το βιβλιαράκι Επικατάρατος, καταραμένος είναι εκείνο που τα έργα του Κυρίου τα κάνει με αμέλεια και απροσεξία. Και πες μου πας με επιμέλεια, προσεύχεσαι. Όταν είναι η ώρα να πας να σταθείς μπροστά στο οικονοστάσιο σου, πας με επιμέλεια ή πας βαρυγκωμώντας. Ή πας έτσι διότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ένα απόδειπνο ή ένα όρθρο. Αλλάξαμε τα σέστα και τα μέτρα που έδωσε ο Θεός. Και τα μεγάλα του Θεού τα μικρήναμε και τα μικρά του Θεού τα μεγαλώσαμε. Και αυτό είναι τραγικό μας λάθος αδελφοί μου. Ας έρθουμε όμως και πάλι στο Ιερό Κείμενο να δούμε τι μας λέει. Εν επιθυμίες εστί πας αεργός. επιθυμίεσαι στι πας αεργός τι σημαίνει αυτό ότι ο τεμπέλης είναι έρμεο των βρωμερών επιθυμιών τα αδεέφη Αγία Γραφή τα αδεέφη Κύριους και όταν ακούτε λόγο Κυρίου, σας είπα, κακός καθόμαστε. Όταν ομιλεί ο Κύριος, στεκόμαστε όρθιοι. Αν ρωτήσετε παλαιά τι γινόταν στις αυτοκρατορίες, όταν μιλούσε ο αυτοκράτορας, αλλήμωνος εκείνων ο οποίος θα καθότανε. Φανταστείτε τώρα που για μας μιλάει ο Κύριος, που από σεβασμό και μόνο θα έπρεπε να στεκόμαστε όρθιοι μπροστά αλλά συγκαταβαίνει ο Κύριος στην αδυναμία μας, στην κουρασή μας, στα γεράματά σα και στα γεράματά μου, για να μην πείτε ότι εγώ βγάζω τον εαυτό μου απόξω, συγκαταβαίνει ο Κύριος και σου λέει άντε κάτσε, κάτσε, να μην κουράζεσαι κάτσε. Αλλά για να προσέξουμε τι λένε αυτά τα λόγια. Εν επιθυμίεσαι στι πάσα εργός, ο τεμπέγης <κοί> κακό είναι να με τεμπέγεις είναι αμάρτημα yeah. μια γιαγιά εδώ πέρα μπροστά είπε είναι μεγάλο εγώ θα πω ότι είναι τεράστιο όχι απλά μεγάλο και επειδή έχετε το βιβλιαράκι Άμπρα. Επειδή έχετε λοιπόν το βιβλιαράκι, σας παραπέμπω εκεί να πάτε στο θέμα περί και περί <Και>, και να διαβάσετε και θα είδε κάτι. Τα έχουμε πει, απλώς θα υπενθυμίζω. Οι Άγιοι Πατέρες, οι Σοφοί, οι Πνευματέμφοροι εχώρισαν αδελφοί μου τα αμαρτήματα σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία αφορά, θα λέγαμε, τα συνήθεια αμαρτήματα, τα λεγόμενα μικρά αμαρτήματα. Εκείνα τα οποία πολλές φορές ο άνθρωπος τα αμαρτάνει, είτε εξυνηθίας, είτε από κακή προαίρεση, είτε από κακή επιβουλή του διαβόλου, είτε διότι παρενοχλείται από τον άλλον, είτε, είτε, είτε αυτά είναι τα λεγόμενα συγνωστά αμαρτήματα υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία είναι τα λεγόμενα μεγάλα και θανάσιμα αμαρτήματα και αυτά τα μεγάλα και θανάσιμα αμαρτήματα είναι παρακαλώ 7, λίγα είναι 7 των αριθμών <χω> τα ξέρετε, δεν τα ξέρετε εγωισμός κατηραμένος. Ποιο είναι ο ταπεινός να σηκώσει το χέρι του, ε, κανείς, κανείς. Πρώτα-πρώτα όποιος σηκώσει το χέρι του θα είναι εγωιστής, γι' αυτό μην τολμήσετε να σηκώσει το χέρι σας, ήδη είσαστε εγωιστές, την πατήσατε. 20. Όχι. Μπράβο. 20. Λοιπόν, ποιος είναι εγωιστής, ποιος είναι ταπεινός. Κανένας. Όντως κανένας. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό και το γράφουμε και μέσα στο βιβλίο και αυτό το γράφουμε. Γιατί όλα τα αμαρτήματα αδερφοί μου είναι δέντρα. Και όλα αυτά για να ζούνε μέσα στην καρδιά μας χρειάζονται λύπασμα, κοπριά. Και η κοπριά του σατανά που συντηρεί τα αμαρτήματα είναι ο εγωισμός. Αν δεν είμαστε εγωιστές δεν θα υπήρχαν αμαρτήματα μέσα Η κοπριά του σατανά που τα συντηρεί αυτά τα δέντρα των αμαρτιών είναι ο εγωισμός. Ρίζα πάντων των κακών, όλων των κακών ρίζα, είναι ο εγωισμός και γι' αυτό θα το έχετε προσέξει Πάλος, μάλιστα κάποιο μου το είπε μου λέει παπούλη το βιβλίο σου καλό αλλά κουράζει μου λέει εκείνο που γράφει συνέχεια σχεδόν σε όλα τα μαρτύματα. Ρίζα, ρίζα εγωισμός ρίζα εγωισμός ρίζα εγωισμός και όλος έτσι είναι ρίζα εγωισμός αυτή είναι η αλήθεια Ρίζα ο εγωισμός. Πρώτο εγωισμός, θανάσιμο αμάρτημα. Δεύτερο αμα... θανάσιμο αμάρτημα. Πορνεία. Φοβερό αμάρτημα. Και μαζί με την πορνεία όλα τα αμαρτήματα της Αρκός. Τρίτο αμάρτημα, φοβερό. ποιο του δίνει σημασία. Ε? Βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες οι Σοφοί. Θυμό, οργή. Θυμό, οργή. Θανάσιμο θυμό και οργή. Γιατί όχι διότι αυτό καθ' αυτό μπορεί να είναι έτσι. Αλλά διότι επάνω στο θυμό σου χάνει τον εαυτό σου. Χάνει τον εαυτό σου. Είπε πολύ σωστά ένας ότι ο καθένας μας λέει, έχει το πεντάλεπτο της τρέλας του. Και ξέρει ποιο είναι το πεντάλεπτο της τρέλας. Είναι αυτός ο θυμός, ο καταλαμμένος. Που τον εαυτό σου και παίρεις ένα μαχαίρι και ασφάλεις τον άλλο. Κάποτε βρήκα. Να και σήμερα είχα πάει στις φυλακέ και έχω αρκετές φορές που πηγαίνω. Ε, βρήκα εκεί πέρα πολλού κακούργου, πολλούς κακοποιούς, ειδικά παλαιότερα τώρα κυρίω. Αυτούς εμπόρους ναρκωτικού να έχουν περισσότερο εκεί, δεν έχουν τόσο παλιά, είχαν κι άλλους. Και είδα κάποιον ήρθε στο ιερό να με βοηθήσει και τον ρώτησα, του λέω, πώς λέω εσύ εδώ. Εσύ του λέω φαίνεσαι καλός άνθρωπος και πράγματι έδινε πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Μου λέει, είπα πολύ. Με βλέπεις μου λέει, δεν πάταγα ούτε το μυρμίκι. Αλλά παίζω μου, λέει εσύ τι θα έκανες αν έβλεπες τον άλλον να έρθει μέσα στα μάτια σου να πειράξει τη γυναίκα σου. <κοί> μέσα στα μάτια σου έβγαλε το μαχαίρι και του έσπαξε. Τα Το, <κοί> <κοί> <κοί> το πεντάλεπτο τη τρέλας. <κοί> τι κάνει ο θυμό. Ο θυμό. Η δεσπροχθέστη. Η προχθές τι έγινε με εκείνο το διοικητή του ή κάπως το λέει ο Γαρθώλο τι έγινε το πεντά λεπτό της τρέλος. τρίτον θυμός οργή τέταρτον τέταρτον φθόνος και κατά συνέπεια φόνος. φθόνος και φθόνος. Πέμπτο. γαστριμαργία, λεμαργία είναι το έκτο θανάσιμο αμάδιμο και έβδομο τελευταίο mm. ποιος το είπε εσείς το είπατε, ακιδία ποιος το είπε το ακιδία, εσείς μάλλιμο ακιδία, τι σημαίνει ακιδία αμέλεια τεμπελιά <Λεία. <Λεία. και μας έλεγε αυτό εδώ ο Άγιος Δάσκαλος είναι τελευταίο λέει όχι γιατί είναι το μικρότερο αλλά διότι είναι το μεγαλύτερο από όλα <συσίλια> πεταλάβατε <συσίλια> να λοιπόν γιατί εν επιθυμίεσαι στι πάσα εργός που λέει εδώ το ιερό κείμενο διότι <συσίλια> στην τεμπελιά του άλλος που λέει εσύ δεν κάνω, κάνω κακό Εκάθασα σε μια πολυθρόνα, άπλωσα τα πόδια μου σε ένα τραπέζι και κάθομαι και κοιτάω τηλεόραση. Και δεν κάνω τίποτα. Και ξύνομαι και ξύνω το κεφάλι μου και ξανατρώω και, και, και κοιμάμαι και για να ξανακοιμηθώ. Και ξαναξυπνάω για να ξανακοιμηθώ. Αυτή είναι η δουλειά του τεμπέλη. Για σκέψου όμως, για σκεφτείτε όμως αδερφοί μου. Γιατί μιλάει έτσι η Αγία Γραφή για τον τεμπέλη, γιατί εκεί που κάθεσαι, εκεί θα σε πλευρίσουν και εκεί θα σε χτυπήσουν οι λογισμοί και οι επιθυμίες. Εκεί. Παλιά λέει, είσαστε μεγάλοι όλοι, δεν κανέναν, αυτό κοιτάω, παλιά στους θεούς λέει όταν εδώ υπήρχε η ιδωλολατρία και, και πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες στην ιδωλολατρία στους, στους 12 θεούς του Ελλήνου είχαν και κάποιους ημίθεους λέει λοιπόν ο μύθος γιατί αυτά φυσικά δεν είναι ίσια, υπήρχε μεταξύ των ημιθέων λέει υπήρχε και ένας θεός που τον έλεγαν έρωτα έρωτα αυτός λοιπόν λέει ο θεός ο έρωτας τον ρωτήσανε. Τον ρωτήσαν οι άλλοι θεοί. Είχανε πλαγή με τις επιτυχίες του. Όλους τους είχε κυλήσει στην αμαρτία. Όλους τους έριχνε στη βρωμιά, στη, στη σπορνία, στη όλου. όλους. Λέει, «Εσύ ρε τα κατάφερες» του λέγανε. «Εσύ τα κατάφερες» λέει. «Όλους εμάς τους θεούς» λέει. «Μας εκκύρισες. Ο ένας πηγαίνει με τη γυναίκα του αλνού. Έχουμε γίνει εδώ πέρα. Μην τα Όλοι μου ξεφύγαν, όλοι λέει, όλου σα εκκύλησα. Δυο λέει μου ξεφεύγουν. Δύο. δύο. Ποιοι, ο Άρη, θα θυμάστε τον Θεό τον Άρη, το Θεό του Πολέμου. Δεν τον βρίσκω λέει. Όλο πολεμάει από εδώ, από εκεί, τρέχει, τρέχει. Δεν κάθεσε ποτέ λέει αν τον πετύχει καναβέλος μου. Το γείτονα είναι, είναι έχει, κρατάει ένα βέλο και πετάει. Εσεί λέει όλοι καθόστε. Ο Δία κάθεται στο δρόμο του βαστά εκεί. Ο καλύτερο στόχο τα τον πέτυχα. Η ήρα βασίλισσα δίπλα, η άλλη από εκεί θα κάθε, έχει φαγούρα τριξίνη το κεφάλι. Κάπου θα την πετύχω. Τον Άρη δεν τον βρίσκω. Όλο κυνηγείται. Και ο άλλο λέει Θεός είναι οι άρθιμες όλο με τα ελάφια λέει αυτή ολοκυνηγάει μέσα στα δάση τρέχει είμαστε οι άρθιμες με τα ελάφια Έ, ε, δεν μπορώ λέει να την πετύχω για αυτή όλο κυνηγέται και πρέπει με τα ελάφια δεν μπορώ τι δειλεί μύθο, μύθος τι ο μύθος. ο εργατικός άνθρωπος ο κινητικός άνθρωπος αυτός που δεν κάθεται δεν τον πετυχαίρουν τα βέλη του πονηρού εκείνος ο οποίος κάθεται και αναπάβεται και ξεκουράζεται και χασμουριέται και αποκεμιέται και ξαναξυπνάει και βαριέται εν επιθυμίες εστεί. εκεί θα τον πλευρίσει ο διάβολος και θα τον κάνει κόσπινο από τα πολλά βέλη που θα του ρίξει εν εστί πάσα εργός Χίρε δε ανδρίων εν επιμελία. Ενώ λέει ο έξυπνο άνθρωπο, ο ανδρίο άνθρωπο, αυτός που δεν φοβάται τη δουλειά, τι κάνει. Δεν στέκει. Α είσαι μεγάλο. Α είσαι μεγάλο. Για ελάτε να, να μπορούσατε να μπείτε στο Αγιονόρο να δείτε κάτι γεροντάκια, να δείτε 90 χρονών. Δεν κάθεται. Δεν κάθετε. Εκτό και, και αν είναι άρρωστο. Δεν κάθετε Μπορεί να μην κάνει βαριές δουλειές όμως όλους τους βλέπεις γύρω παίρνει ο άλλος το ποτιστήρι πάει τα πόγεμα εκεί να γεμίσει να βάλει τις γλάστρες νερό να πάει να βάλει να ποτίσει πάει ο άλλος εκεί να ξέρω να βάλει φάρμακο να φύγουν τα μυρμήκια ο άλλος πάει εκεί θέλει να κάνει άλλη δουλειά 90 χρονών μάλιστα γιατί γιατί εν στην πάσα εργός όταν κάθεσε εκεί θα έρθει ο λογισμό να σε συναντήσει. Εκεί στο καθισχυό σου, στην τεπελιά σου, την ώρα, και γι' αυτό βλέπετε στα μοναστήρια τι έχει γίνει. Δεν έχει καθισχυό. Δεν έχει καθισχυό. Ήπνος, μου το είπε γέροντας και το λέει συνήθως αυτός, εμείς οι καλόγεροι λέει, με ύπνο της οφθαλμής μας και της βλεφάρης μας νησταγμών και ανάπαυση τη κροτάφης μας ξέρεις τι είναι να κοιμηθεί στις 10, στις 11 το βράδυ, στις 12 πολλέ φορέ και να σηκωθείς τις 2, 2,5 για σήκω να ειδήσεις τεμπέλι δεν είσαι καλό και κούνια που σα κούνα και μαύρι για σήκω και εσείς στι 2,5 να ειδώ για σήκω να την πελιά των μοναχών. Κάποια μέρα έτσι, έτσι, θέλω να σας βάλω έτσι. Για ένα μήνα, για ένα, όχι περισσότερο, για ένα μήνα. Θα σας πω, τηρήστε το τυπικό, τον καλογύρο. Και θα σας το φέρω, θα σας το γράψω εδώ πέρα και θα σας πω, εκείνη την ώρα θα σηκώνασε, από εκείνη την ώρα θα αρχίζει η προσευχή, εκείνη την ώρα θα τελειώνει. Εκεί. Ξέρετε τι μου είπε κάποιος. Είχα πάει κάποτε με μια ομάδα στο Άγιον Όρος. Είχα πάει, γελάτε, γ Είχα πάει, είχα πάει στο Άγιον και είχα πάει με μια ομάδα είμαστε ίσως και εσύ νομίζω 26 άτομα λοιπόν και πήγαμε σε ένα μοναστήρι περιπτώσει, μετά από τα λεπωρία λοιπόν και μας παίρνει ο ηγούμενος να μας μιλήσει α να, του ξέρετε τον ηγούμενο το, το, το. είναι αυτός που έφερε την αγία Κάρα εδώ πέρα <οφέ> α, <αι> αυτός α, ο, να πάει στο γατοπέδι, από το οποίο έφεραν και την Αγία Κάτρα. Καθίσαμε λοιπόν που φαιντιάζαμε, μας έλεγε ο Γέροντας εκεί, στο Αρχονταρίκη της Μονής. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που καθόμαστε λέει, δεν μου λέτε λέει, εσείς κύριοι λέει εδώ. Ή εμένα ρώτησε, δεν θυμάμαι, δεν οι πάνε λέει, πάνε στην Εκκλησία ο κόσμος, για τούτοι εδώ πάνε στην Εκκλησία. κοιτάχτηκαν μεταξύ αλλοι άλλοι άλλοι δαγκώνονταν... λέω... εγώ για να τους κωκολώσω... λέω πάνε, πάνε, πάνε πάνε... Πάτερ, λέω πάνε. πάνε. πάνε. Δε μου λες λέει Πάτερ... πόσες ώρες λέει Πάνε. Πόσες ώρες λέει Πάνε. Το μήνα. Το μήνα, πόσες ώρες πάνε το μήνα. Τι να του πω τώρα, τι να του πω, υπολόγισα και εγώ, τέσσερες Κυριακές ο μήνας, Άϊτε λέω να το τσοντάρω και λίγο παραπάνω, μη βάλουμε μια ώρα την Κυριακή, Άϊτε να βάλουμε μια μισή ώρα την Κυριακή, Άϊτε μέσω ώρα του λέω παππούλη, ε, μια μισή ώρα κάθε Κυριακή, βάλε τέσσερες πέντε Κυριακές τώρα. Α, χοντρά, χοντρά, κάμια δεκαριά ώρες λέω το μήνα. Δέκα ώρες το μήνα εμείς μου λέει εδώ πάμε δεκα ώρες την ημέρα τάχασα τάχασα αδελφοί μου τάχασα εξεπλάγι και πραγματικά ειδικά τώρα στη Σαρακοστή οποιος και έχει κάνει Σαρακοστή σε μοναστήρι ειδικά σε Άγιον Όρος δεν τελειώνει είναι και φαντάσου τώρα να έχεις και τον κανόνα του ο μοναχός να έχει και δέκα ώρες στην εκκλησία να έχει και την εργασία του πότε θα παναξαπλώσει αυτό αυτός ο άνθρωπος για πέστε μου εσείς ο Θεμπέλης που το λέτε εσείς πότε θα παναξαπλώσει; να ο Ανδρίος εν επιμελία εσύ δεν τη φοβάται τη δουλειά ο Ανδρίος ούτε την πνευματική εργασία Ούτε τη σωματική εργασία και αυτός που φεύγει και λέει θα φύγω από τον κόσμο και θα πάω να, εργα... να μείνω στο μοναστήρι δεν πάει να ξαπλώσει, κάνεις λάθος μεγάλο. Πάει να κουπιάσει και πνευματικά και σωματικά για να κερδίσει την ουσία, τη βασιλεία του Θεού. Λόγων άδικων μισή δίκαιο. Κάπω. Λόγων άδικων μισή δίκαιο. Τώρα, αν το αναλύσω αυτό, αδελφέ μου, δεν τελειώνουμε. Πού τρέχει το μυαλό μου τώρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σε πόσα αμαρτήματα τρέχει που κάνουμε για να δείτε ότι είμαστε όχι δίκαιοι και καλοί γιατί έτσι λέμε εγώ είμαι καλός λέω εγώ είμαι καλός λόγω άδικων μισή δίκαιο, ένα θα πιάσουμε μόνο εσύ που είσαι δίκαιος που λες ότι είσαι δίκαιος για πες μου μες στο που κάνεις πως τον χαρακτηρίζεις τον άλλο εκείνο που λε, που λε εναντίον του άλλου, μέσα το κοτσοπολιό Είναι λόγος δίκαιος ή είναι λόγος άδικος. Είναι λόγος δίκαιος ή είναι λόγος άδικος. Γιατί λέει εδώ, ο δίκαιος άνθρωπος μισεί λόγων άδικων. Μισεί την κακιά κουβέντα, την άδικη κουβέντα. Θυμάστε τι είπε κάποτε ο Κύριος στους Γραμματείς και τους Φαρισαίους. Μην την κατόψιν κρίση κρίνεται παράνομη. Μην κρίνεται, λέει, του ανθρώπου από την εξωτερική του εμφάνιση. Εσύ πώ τον κρίνει τον άλλονε, από το περπατήμά πώς Πώ τον κρίνει, από την κουβέντα του. Πώ τον κρίνει, από την εμφάνισή του. Πώ τον κρίνει, πώ τον κρίνει, Είναι δίκαιο αυτό. Είναι δίκαιο. Θα σας πω λοιπόν ένα παράδειγμα και θα ειδείτε αν είναι δίκιο. Κάποτε ήταν εδώ ένας Άγιος ιεροκήρυκας, αλλά και φοβερός, εξαιρετικός, πνευματικός, εδώ στην πάτα. Κάποτε λοιπόν εκεί που εξομολογούσε και περίμενε κόσμος πολύ απ' έξω, μπαίνει ξαφνικά μια κοπέλα μέσα με πολύ προκλητική ενδυμασία και τη στιγμή που άνοιξε η πόρτα και βγήκε αυτός που ήταν μέσα στο εξομολογείτο, τρέχει μπαίνει μπροστά από όλους, μπαίνει μέσα στο εξομολογητήριο, κλείνει την πόρτα και καταλαβαίνετε απ' έξω άρχισε το σούσουρο, ε, το παλιό και θα, θα, θα, θα, θα το βλέπει ο παπάς και θα, θα, θα ντρέπεται, και τι ντύσιμο είναι αυτό, και το ένα και το άλλο, και κοίτα να δεις παρέκαμψε όλες εμάς τις γριές που περιμένουν να και μπήκε αυτό μέσα και ακάτσε. Τα ξέρετε, τα καταλαβαίνετε. Αυτά που κάνετε κι εσείς εξωφρενικά από τα Λοιπόν. Κάτισε αρκετή ώρα μέσα στην εξωμολόγηση. Και μετά τη βλέπουν όλοι. Ανοίγει την πόρτα πάλι με φόρα, βγαίνει έξω, τα μάτια της ήταν κατακόκκινα, από τα κλάματα, πρισμένα τα μάτια της, και έφυγε. Βγαίνει λοιπόν ο παππούλης αυτός ο ευλογημένος έξω. Στάθηκε μπροστά σε όλους που περμένανε και τους λέει, όσοι από σας, εβάλατε λογισμό ή είπατε κουβέντα εναντίον αυτής της κοπέλας, θα έρθείτε να το εξομολογηθείτε και θα έχετε ένα χρόνο αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Τελείως. <κυρίζει> Όσοι κατηγορήσατε και αδικήσατε αυτό το κορίτσι που μπήκε μέσα, ένα χρόνο αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Τελείως. Ούτε Χριστούγεννα ούτε Πάσχα. τι σημαίνει λόγων άδικων μισή δίκαιος με ποιο δικαίωμα κατηγόρησες ξέρεις πού ήρθε αυτό το κορίτσι ξέρεις ποιος το κυνήγαγε δεχομένος; ξέρεις ποιος πατέρας ποιος παλιάνθρωπος μπορεί να το έδισε έτσι ξέρεις δεν ξέρεις ξέρεις από ποια χέρια μπορεί να ξέφυγε ξέρεις δεν ξέρεις ξέρεις την καταστασή του δεν γιατί το Αφήστε να βαρει ξέρεις δεν ξέρεις συνεπώς γιατί είπες λόγων άνικων μισήδικιος και αν σας πω το όνομά του σου το πω αυτού του Ιεροκύρικα είναι ο παλαιός πρωτοσύγγελος που τώρα πλέον είναι γεροντάκι είναι ο μετέπειτα επίσκοπος Ιδρας και γίνης ο γέροντα ο Ιερόθος που τότε τον είχαμε πρωτοσύγγελο εδώ στην Μητρόπολη αυτό το είπε Καταλάβατε Λόγω άδικων μισή δίκαιος Δεν ξέρεις ποιος είναι Μη μιλάς Μη χαρακτηρίζεις Μη βγάζεις συμπεράσματα Γι' αυτό είδατε τι είπε ο Κύριος Είδατε τι είπε ο Κύριος Μη κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Μη, μη κοιτάζει, λέει τον άλλον Κοίταξε τα χάλια σου Έχεις μη λες, δεν έχεις γιατί προκαλούμε το Θεό θα ανοίξει τα βιβλία μας και μια μέρα και τότε θα έχεις θα νύχες ή δεν νύχες τότε θα τα ειδούμε όλα εάν ανανομίας παρατηρήσεις κύριε κύριε τι συμποστήσετε λοιπόν συνεχίζουμε λόγω άδικων μισή δικαιός ασεβείς δε εσχύνεται και όχι έξι Παρησία. ο ασεβής λέει εσχύνεται τι σημαίνει εσχύνεται κάνει έργα άξια ντροπή. αυτά κάνει ο ασεβής ο ασεβής κοιλιέται στην αμαρτία και κάνει έργα τέτοιας δροπής πιστέψτε με αδερφοί μου ακόμα και στην εξομολόγηση τρέπετε να πει έχω δει ανθρώπους πρώην ασεβής που εκ των πλέον με ειλικρίνεια μπήκαν στην εκκλησία και όταν έρχεται η ώρα να μου πούν τι αμαρτίες τους αυτές τις βαριές τις κακουργηματικές αυτά τα ανοσιουργήματα τα οποία είχαν κάνει η μου λέει δεν μπορώ, πρέπει δεν βγαίνουν από εδώ αυτά που έπραξα δεν λέγονται. Δεν λέγονται. Και μου θυμίζουν αυτά τα λόγια, τα λόγια της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, όταν για πρώτη φορά, λέει, εσυγύνδησε το γέροντα τον Ζωσιμά και του είπε να την εξομολογήσει. Και δεν του είπε λέγει, του είπε ακροθυγός, του είπε μερικά πράγματα και του είπε πάτερ μου, ένα λέει θα σου πω για τους αμαρθείες, τρέπει Πρέπει να σας πω, έλα να πω, απορώ, απορώ πως ο Θεός δεν άνοιξε τη γη και τη θάλασσα να με καταπιεί με τις τόσες αμαρτίες που έκανε, απορώ και ειδικά μέσα σε εκείνο το ταξίδι που είχε μπει μέσα στο πλοίο για να πάει στους Αγιούς εκεί έκανε τις βαρύτερες και φοβερότερες αμαρτίες μέσα σε εκείνο το πλοίο πήγαινε εννοείται για να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και εκεί μέσα έπεσε στα χειρότερα των αμαρτημάτων. Ο Ασεβής λοιπόν πράττει έργα ντροπή, έργα ντροπής που μετέπειτα θα ντρέπεται να κοιτάγεται ακόμα και στον καφεύτη να κοιτάει τα μούτρα του. Ο Ασεβής εσχύνεται και ούχε έξι παρισίαν και δεν τολμά να τα πει αυτά τα οποία έχει κάνει. Πρέπει γι αυτό και αυτό είναι μεγάλο σύνθημα για όλους μας πρόσεξε τι κάνεις γιατί μετά θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να πά στο εξομολογητήριο. Ενήργησε κατά το λεγόμενον προθύστερον το ίστερον βάλ το πρώτο και σκέψου το καλά. Οι συνέπειες μη τις περιμένουμε να έρθουν μετά από κάθε αμαρτήματα. Καλύτερα στις προλαβαίνουμε τις συνέπειες. Και έτσι λέει ο Άγιος Νικόδημος θα προλαβαίνεις και μεγάλα αμαρτήματα. Πας να κάνεις ένα μεγάλο αμαρτήμα, μετά τι θα κάνεις. Μετά τι θα κάνεις. Σκέψου τις συνέπειες. Σκέψου, σκέψου τι σε περιμένει μετά. Αλλά βλέπετε εκεί ο μας τα κρίνει τα μάτια δεν μας αφήνει να κοιτάξουμε τι μέλη συμβεί μετά ο Δέας Εμπίσης σκύνεται και ούχι έξι παριστία δεν τολμά να τα πει αυτά που έχει κάνει βέβαια σήμερα το να πω ότι έχουμε φτάσει σε ένα άλλο άκρο σήμερα καμαρώνουν οι άνθρωποι για τα έσχητος και για τις βρωμίες τους εκεί έχουμε φτάσει σήμερα σήμερα τίμιος και επώνυμος και αξιόλογος άνθρωπος είναι ο πόρνος, ο κίνεδος ο βρωμιάρης, αυτός που έχει αλλάζει τις γυναίκες σαν τα πουκάμισα εκείνη που αλλάζει τους άντρες σαν τα πουκάμισα αυτοί είναι οι τίμοι, οι αξιοπρεπείς οι, σω, οι σωστοί άνθρωποι Αλλά δεν πάμε με αυτά τα σταθμά βέβαια, και ούτε αυτά είναι τα κριτήρια με τα οποία θα κρινόμαστε μα αν καταντήσουμε σε αυτό το χάλι συνεχίζουμε «Ησύν οι, σύν οι σε αυτούς μηδέν έχοντες» «Και εσύν οι, οι ταπεινούντες σε αυτούς εν πολλό πλούτο» Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αν το δώσω, αν το δώσω πιο απλά το καταλάβω. Είναι λέει εκείνοι, υπάρχουν εκείνοι άνθρωποι που ενώ δεν έχουν τίποτα, είναι πάυτεχοι παρουσιάζονται σαν πλούσιοι. Και είναι αντίθετα λέει και εκείνοι οι οποίοι έχουν πολλά, μεγάλο πλούτο και όμως παρουσιάζονται ως πτωχή και ταπεινή. <Τι> θα σου πω δύο παραδείγματα και θα τελειώσουμε. <Τι> Πριν από κάμια εβδομάδα περίπου <Τι> ήρθε με συγνήτηση ένα πνευματικό παιδί. Ήταν πολύ πικραμένο, πολύ στενοχωρημένο τι έχει βρε του λέω, γιατί είσαι έτσι. Παππούλιο μου λέει, έχω βλέξει με μια γυναίκα μου ρί. Η γυναίκα μου είναι παλά βιαιτελώς. Τι είπα του λέω, γιατί, τι συνέβη. Μου λέει, παππούλιο μου είμαι πάνυτοχος. Πεινάμε, κυριολεκτικά πεινάμε. Πεινάμε. Και μου έχει κάνει τώρα εδώ και δυο 3 μέρες λέει καυγά, τρομερό καυγά γιατί δεν την έβγαλα στα καρναβάλια όσο να πάμε να πιούμε και να πάμε όσο. ρε γυναίκα της λέει δεν έχω, δεν έχουμε λεφτά. Πεινάμε, πίναμε Να παραβρει. Πού να παραβρω, να παρακλέψω, να παρασκοτώσω. Οι σύνοι πλουτίζονται σε αυτού μηδέν έχοντε. Είδες η φαντασία ο εγωισμός της γυναίκας και του άντρα, υπάρχουν και τέτοιοι άντρες ναι. ναι ήθελε να φαίνεται πλούσια δεν έχουμε ρε, ψωμό έχουμε έχω ένα παιδί, κοτέβει να πεθάνει από την πείνα κυριολεκτικά σας λέω ο Θεός να με συγχωρέσει για αυτό, εγώ τον ενισχύω εγώ τον βοηθάω, σας το λέω ειλικρινά να, πρώτη φορά το λέω έτσι δημοσίως το λυπάμαι είναι έτοιμο να πέσει χάμα. Για εκείνο το παιδί του δίνω κάθε τόσο να του πάρει ένα χάλο όχι κάτω στην καρδιά και να θέλει αυτή η παραμή να βιώξει ξανά παρακλετήσει Οι σύνοι πλουτίζονται σε αυτούς μηδέρα χώρτες και πάμε και στην άλλη μεριά αμάρτημα το είναι πρόκλησης πρόκληση και υπάρχουν λέει και εκείνοι οι ταπεινούνται σε αυτούς εν πολλό του. θυμάστε κανέναν τέτοιον, Μην μήπως θυμάστε εγώ θυμάμαι δυο ο Αβραάμ ο Αβραάμ πλούσιος ευστάθει ο κλακίδας όχι όχι προσέξτε Πλούσιο ο Αβραάμ ούτε ήξερε τι είχε. Πότε ταπείνωσε τον εαυτό του. Εσύ λέει ταπεινούνται σε αυτούς εν πολλό πλούτια. Ποιότε ταπείνωσε τον εαυτό του ο Αβραάμ παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Διαβάστε την ιστορία, διαβάστε τη γέννηση, να ειδείτε. Διαβάστε, διαβάζετε τι να σα κάνω. Διαβάστε Αγία Γραφή, να ειδείτε. Να ειδείτε. Λέγει ότι ενώ ήταν πλούσιο και είχε απ' όλα όλη την ημέρα λέει το σπίτι του ανοιχτό. Όποιο περνούσε από εκεί οπωσδήποτε τον εβίαζε λέει με το ζόρι να μπει μέσα να κάτσει να φάει. Και, και, και τι του κάνει; ο πλούσιο. Τι έκανε αδελφοί μου. Αυτό που δεν καταδέχτησε να κάνεις ποτέ κι εγώ ποτέ. Ο ίδιος ο Αβραάμ γονάτισε μπροστά του και του έπλαινε τα πόδια του καθενός που έμπαινε μέσα στο σπίτι. Να πως εταπείνωνε τον εαυτόν Εγώ ξέρω πλουσίους οι οποίοι έχουν υπηρέτες. Εγώ ξέρω πλουσίους ο οποίο πλούσιο όταν σε βλέπει φτωχό δεν θέλει ούτε καν απαξιώνει να σου δώσει ακόμα και το χέρι του να τον χαιρετήσεις. Και βλέπω εδώ τον Αβραάμ, τον Άγιο Αβραάμ, τον πάμπλο τον Αβραάμ που δεν ήξερε πόσα είχε και τι είχε και όποιος περνούσε από το σπίτι του με το ζόρι τον έβαζε μέσα να φάει και ο ίδιος ο Αβραάμ, ο γέροντας Αβραάμ, έσκυβε κάτω να του πλύνει ο ίδιος τα πόδια. Διαβάστε την εγγραφή να δείτε. Και ποιο είναι το άλλο το παράδειγμα, ο δίκαιος και άγιος Ιώβ. <σχεδεύτε> Πλούσιος. <σχεδεύτε> Πλούσιος, διαβάστε τον Ιώβ να δείτε τι είχε. Να δείτε πόσες χιλιάδες εγωπρόβατα, πόσε πόσες χιλιάδες μοσχάρια, πόσες χιλιάδες πόσα κουπάδια ο, ο, Όνος γαϊδούρια, πόσα, πόσα, κουπάδια, πόσα κουπάδια άλογα, πόσα κουπάδια... καμπύλες, χιλιάδες, χιλιάδες. Χιλιάδες. Είδες πόσο ταπείνωσε τον εαυτόν του. Όταν ο Κύριος επέτρεψε τα δεινά και έπεσαν επάνω του και έπεσ, έμεινε φτωχός. Είδες τι σημαίνει ταπείνωσες, τι είπες στη γυναίκα του. Εκείνη ούρλιαζε, φώναζε, βλαστημούσε το Θεό. Βλαστήμαρε του λέει, βλάκα το Θεό. Δεν βλέπεις ο Θεός, ρε, ρε σε κοροϊδεύει ο Θεός. Α, λέει γυναίκα, αλε, παλάδοσες γυναίκα, μουρλί γυναίκα, βλαμένη γυναίκα. Γιατί, λέει, ο Θεός μου τα ο Θεός μου ο Θεός μου τα δώσε, ο Θεός τα πήρε. Βλέπεις πως ταπεινώνεται ο πλούσιος, εσύ ο κάθε πλούσιος εδώ νομίζεις είναι δικά μου, δικά σου είναι, κάνει λάθος. Ο Κύριος έδωκεν λέει, ο Κύριος αφήλετο, ως το Κυρίο έδωσε, ούτε καίγεν. Και όχι μόνο δεν ευλαστήμησε ο, ο, ο ιό τον κύριο, αλλά είπε αυτό το μνημειώδε που έχει μείνει πλέον και ο σύμνο δικό μα στη θεία λειτουργία ή το όνομα κυρίου ευλογημένων από του νυν και έω του αιώνος Πάντοτε ευλογημένο και δοξασμένο και προσκυνητό το όνομα του κυρίου μα Ισού Χριστού. Κατάλαβε. Να λοιπόν αυτό που λέει εδώ. Υπάρχουν εκείνοι που καμαρώνουν για το τίποτα, γιατί δεν έχουν τίποτα και παριστάνουν τους εαυτούς τους πλούσιους ενώ είναι πτωχοί και θέλουν να κουμπάζουν για να τιμούνται από τους ανθρώπους χάρη του εγωισμού του φοβερού που έχουν μέσα τους και οι άλλοι που θα μπορούσαν να καυκηθούν για τον πλούτο τους και να απολαμβάνουν μέσα από τον κόσμο όμως μόνοι τους εξευτέλισαν τον εαυτό. Ξέξτε να σας πω ένα πλούσιο τον λέει ο Απόστολος Παύλος τον έχετε δει ποτέ να έχετε διαβάσει ο Ρο Παύλο τον αναφέρει, ένα πλούσιο. Έχει. Όχι. Ένα πλούσιο που έγινε φτωχός, Ποιο. Ο Θεό πλούσιο όνειρε, λέει, δια την αγάπη νήνι γάπη σε νημάς. είναι η γάπη σ' εσύ Εκώνε πτώχευσε. Είναι η μίσθη εκείνου πτωχή απλουτήσου. Το είδε στον πλούσιο. Ο Θεό είναι ο πλούσιο που είχε τα πάντα και με τη θελησή του λέει «Επτώχευσε, για να γίνουμε εμείς πλούσιοι». Είστε ο Κύριος εδώ, τον να έχει τίποτα και όμως ήταν ο Θεός. Ο Θεός τα έχει όλα. Ο Κύριος είναι ο αφέντης όλων, του Κυρίου η γη. και το πλήρωμα αυτή ετσι λέει η Αγή Γραφή. Του Κυρίου η γη. Ο Κύριος έχει τη γη, η δικιά του είναι η γη. Και όμως είδατε τι είπε ο Κύριος «Ο Υιός του ανθρώπου, και έχει που την δεν έχει πού να ξαπλώσει ποιος, δεν είχε πού να γεννηθεί ποιος, ποιος, ο Θεός ο ίδιος μάλιστα αυτός που όλοι γίνεται η δικιά του δεν είχε πού να γεννηθεί και πήγε στο στάβλο μέσα εγγίρουν μάλιστα αυτός αυτός που ήταν που είχε μόνο ένα ρούχο και όταν ήρθε η ώρα και τον σταυρώσαν και ήρθε η ώρα να ποιράσουν τα ρούχα του λυπήθηκαν να το σκίσουν εκείνο το ρούχο, ένα ρούχο είχε και το παίξανε στα ζάρια ποιος θα το πάρει. Δεν πεις. ο πλούσιος που εφάνηκε φτωχό για να τα ταπεινώσει τον εαυτό. του. Τελειώσαμε, αδερφοί μου, αυτά που ακούμε να μπαίνουν στην καρδιά μας όχι μόνο στο μυαλό και όχι μόνο στα αυτιά γιατί έξω που θα βγούμε θα τα πάρουν οι δαιμονικοί άνεμοι τα, τα, τα, τα λόγια αυτά και θα τα εξαφανίσουν βάλτε τα στην καρδιά σας και τότε πλέον θα ελπίζουμε ότι αυτά τα λόγια μπορεί να γίνουν και πράξεις εκ μέρους μας ο Θεός μαζί μας